Ούτε την υπομπή τροφεί για σκέψη. μαγειρεύουν ο Απόστολο και ο Χριστός. Για χαρά for me της εκπομπής got για σκέψη. Σήμερα με αυτό το επεισόδιο το πέμπτο επεισόδιο ξεπερνάμε τον ένα μήνα ζωής. Για την εκπομπή, έτσι αποστόλη. Ένας μήνας και κάτι. Και να πούμε λίγο το παράπονό μας. Δεν έχουμε κανένα feedback ακόμα από τους ακροατές. Υπάρχει βέβαια δηλαδή, κάποιος αριθμός ακροατών που πολιτικά μας ακούει. Ε, όπως το καταλαβαίνω από τα downloads και γενικά από το feed, ναι. Αλλά, εντάξει, θέλουμε λίγο συμμετοχή, ρε παιδιά. Αλλά συνεχίζουμε να πάρουμε το πρώτο feedback και μετά θα σταματήσουμε. Ναι, <laughs> <laughs> μόλι πάρουμε το πρώτο feedback θα ξέρετε θα σταματήσει η κουμπιτροφία. δεν θα έχει άλλο άρθρο <laughs> Ωραία, λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο έχουμε ένα άρθρο από πολιτική, από ε, την Ελλάδα. Ελληνικών πραγμάτων, Ελληνικών πραγμάτων. Και ναι. το αποστόλι έφερε ένα άρθρο. Ε, εγώ αυτή τη φορά δεν έχω φέρει άρθρο. Έχω φέρει ουσιαστικά ένα τμήμα άρθρου για αυτή τη εβδομάδα. Μάλιστα. Ε, θα μιλήσουμε ουσιαστικά για κάποιε κινήσει ε, ατομικέ που έχουν γίνει μέσα στον το το θέμα του περιβάλλοντος και τις ε, και παγκόσμια θέματα που αφορούν ανθρωπιστικά και κοινωνικά πράγματα, πώς κάποιοι άνθρωποι με ατομικέ προσπάθειες προσπαθούν να αφυπνίσουν τον κόσμο και να τον κινητοποιήσουν ώστε προς το να επιτευχθούν κάποιοι στόχοι που δεν αφορούν ε, ξέρεις το εγώ αλλά το εμείς α πούμε έτσι ξέρω. Ωραία, χω, να μην χρονοτριβούμε, περάσουμε στα άρθρα μας. Uh -huh. Ain't no sunshine when she gone, it's not warm when she's away. sunshine when she gone is she always gone too long anytime she gone away i wonder this time where she gone i wonder if she's gone to stay. there ain't no sunshine when she gone is she always gone too long anytime She gone away And I πάντα όπω προείπαμε θα μιλήσουμε για, μια, για, πολιτικά θέματα, για ελληνικά πολιτικά θέματα και συγκεκριμένα για μια δημοσκόπηση shock για τη Νέα Δημοκρατία. Χθες λοιπόν Κυριακή 15 Νοεμβρίου στην εφημερίδα Real News φιλοξενείται δημοσκόπηση της εταιρείας Focus που αποκαλύπτει το γεγονός ότι τα ποσοστά της Νέα Δημοκρατίας βρίσκονται πραγματικά σε ελεύθερη πτώση 40 μέρες μετά τις εκλογές. Την ώρα λοιπόν που οι σοκομματικές διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου συνεχίζονται, ο κόσμος φαίνεται να στρέφει την πλάτη του στην αξιωματική αντιπολίτευση και αυτό είναι ολοφάνερο από τα, αποστο... από τα αποτελέσματα που θα σας παρουσιάσω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, στο ερώτημα, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν γίνονταν ανακλογές στην άλλη Κυριακή, το Πασόκη και το 42,7 περίπου κοντά στο ποσοστό που πήρε, mm -hmm. η Νέα Δημοκρατία 22,1%, mm -hmm. το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα 6,8%, ο Λαός 6,2%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5% και η οι οικολογική Πράσινη 1,8%. Ε, μιλάμε και για διαφορά 20 μονάδων, έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν, να το σχολιάσουμε λίγο. Αυτό ήθελε να περάσει στα αποτελέσματα. Να το σχολιάσουμε, Πάρα. αλλά αυτά εδώ πέρα κεντρών 100% που έχει δείξει ξέρω εγώ. Ε, τα άλλα είναι τα λοιπά, φαντάζομαι. Ε, δηλαδή, ουσιαστικά, αυτό που χάθηκε από την Νέα Δημοκρατία πήγε στα λοιπά. Αυτό πρέπει να σχολιάσουμε. Πού πήγε ο κόσμο που είπε όχι στη Νέα Δημοκρατία. Ε, ε, δηλαδή, Δεν φαίνεται δηλαδή. ότι πήγαν σε άλλα κόμματα, ίσω στο Λάο λίγο. Λάο έτσι. Ε, ναι, Λάο, τι Λάο. Ε, δηλαδή, Λάο Οκ, okay. <σίλω> αυτό είναι το επίσημο. <σίλω> λοιπόν, ναι, ίσως εκεί πέρα πήγε λίγο και μάλλον στην αδιαψήφιση ψήφος ή <σίλω> στα λοιπά <λίπτα> κόμματα. Ουσιαστικά <σίλω> δηλαδή χάθηκε η υποστήριξη ενός μέρους, ενός, ε, το το μέρους το του το κόσμου το το που το το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Είπε απλά ότι δεν θα ψηφίσουν πια η Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι μετακινήθηκε κάπου αλλού. Όχι, δεν πήγε κανένα. Και σε αυτό που λες, στηρίζω και την άποψή μου ότι ουσιαστικά ο κόσμος αυτός δεν έχει καμία πιαστεί αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αρχηγός. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ένα άτομο στην νέα δημοκρατία. Έτσι, ένα... είναι και λίγο λογικό αυτό. Τώρα, εν ώψη των εσωτερικών εκλογών που θα γίνουν για την ανάδειξη του νέου προέδρου, mm -hmm. λογικό είναι ο κόσμο να... ο κόσμο τη Νέα Δημοκρατία, έτσι να γιατί να παίρνει πάντα, να είναι διαφορούμε για το αν θα θέλει να στηρίξει το κόμμα αύριο μεθάνον, γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν έχει κάποιε επιλογέ mm -hmm. είναι λογικό να μην έχει την ίδια υποστήριξη, και... δηλαδή να μην ε, δείχνει την ίδια υποστήριξη που τον καράμα για παράδειγμα, χώ να λέω ότι είναι καλό ή όχι. Στους καινούριους αρχηγούς. Μπορεί κάποιος να μηνς αρέσει καθόλου, α πούμε, και να μην θες να έρθει Οπότε. ποτέ. Ουσιαστικά ας. περιμένουν οι ψηφοφόροι της δηλαδή, να δουν τι θα γίνει με το, με το κόμμα του. Ακριβώ. Σύμφωνα με την έρευνα, θετικά είδαν ορισμένε κινήσεις της νέας κυβέρνησης πολίτες. Τώρα πάμε λίγο στο Πασόκ. Πιο συγκεκριμένα, το επίδομα αλληλεγγύης το είδαν θετικά 85% των πολιτών που συμμετείχαν στην δημοσκόπηση. Mm -hmm. το, επίδο, το επίδομα αλληλεγγύης, να πούμε ότι είναι ουσιαστικά κάποια χρήματα που θα δοθούν σε δύο δόσεις σε κάποιες ομάδες ανθρώπων mm -hmm. που έχουν χαμηλό εισόδημα. Oh, και ανάλογα με πόσα παιδιά έχεις μετά και πόσα εισόδημα έχεις, αυξάνεται και το επίδομα. Τα σου πω, αν λοιπόν, είναι κάποιες παραμέτρες. Το, εξ, το έκτακτος, ο έκτακτος φόρος της, επιχειρήσης, της μεγάλης επιχειρήσης του είναι θετικά το 6,3% η κατάργηση των stage το είδαν θετικά 50,8% και είχαν και κάποιες αντιδράσεις που, ε, τις και ναι, τώρα, θα δη, Τι θα γίνουν φορούμε. τα άτομα τα οποία προεκλογικά τους πήραν Όχι τι θα γίνει, έχουν, έχει γίνει αυτό το πράγμα, έχουν απολυθεί αυτά τα άτομα Είναι μεγάλο θέμα βασικά το ναι. θέμα των States και συζητήθηκε πάρα πολύ από τι είδαμε στα κανάλια Ένα Ένας δύο πολίτες το βλέπει θετικό ότι τα okay. λοιπόν. Η Κατάργηση ενημοποίησης των υπαίθριων mm -hmm. 43,7% Αυτό είναι καλό κατά τη γνώμη μου. και οι χειρισμοί στο λιμάνι του κρεά, απεργίες 37,5%. Αυτό είναι θετικά. ήταν θετικό. Ναι. Αρνητικό αντίκτυπο άφησε η απόσυρση του θέματος της απόσυρσης στο αυτοκίνητο. Αυτό το έγραψα και εγώ έτσι. Γιατί εντάξει, εγώ είμαι έτοιμος να πουλήσω το αυτοκίνητο και έχετε ο... το πασό και μου κάνει μια έννοια όπως πει. Φαντάζομαι ότι ίσως το παναφέρουν πιο μετά, ίσως να το ψάξετε. Ξέρω... Ξέρω... Ξέρω... Ξέρω... Ξέρω... Ξέρω... Έχω μια πληροφορία που εντάξει δεν είναι διασταυρωμένη, αλλά μάλλον ισχύει. Ότι έγινε μια ειδική ρύθμιση για αυτούς οι οποί ε, εγκρίθηκε η απόσυρσή τους, ναι. απλά από εκεί και πέρα στα μάτια, Δηλαδή όσοι θέλαμε να κάνουμε καινούργια έτσι δεν μπορέσαμε okay. αυτό. Ελπίζουμε να επαναελθεί γιατί είναι μεγάλο ζήτημα ναι. και συνδέεται με το περιβάλλον θα πούμε μετά ξέρω, έτσι το να προσευχθούν τα παλιά αυτή η <laughs> Τέλος να πούμε ότι από τους υπουργού, οι περισσότεροι συγκεντρώνουν θετικές γνώμες. <laughs> Με πρώτον και καλύτερο θες ναι. τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Ξεχωρίδη. Αυτό είναι λίγο, ξέρεις, μου φάνηκε λίγο παράξενο έτσι έκπληξη γιατί με τα γεγονότα που έγιναν «τζερωγό με αστυνομία» στο, στα Εξάρχεια δεν πήρε και τις καλύτερες ε, κριτικές τουλάχιστον στο ίντερνετ που διάβαζα. Τώρα στα κανάλια Φυσχοϊδη. δεν είδα να δω τι γίνεται. Πάντως ο Ξεχωρίδης Χρυσχοϊδης... Μέχρι στιγμής είναι ο πρώτος από τους υπουργούς ε, στην κοινή γνώμη. Εντάξει τώρα κοίταξε να δεις και με μονομένα πράγματα πούμε, όπως το συμβάστιο εξάρχη κλπ. νομίζω ότι είναι ικανά... Να, δηλαδή αν κάποιος συμπαθεί τους συγκεκριμένο πολιτικό, δεν θα το κάνει να μην τους συμπαθείς αυτό το πράγμα. Το και ήσχε καλά το πράγμα. Δηλαδή βγήκε και είπε... πάντων δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι για να βελτιώσει την αστυνομία. Πάντως ε, τα μίντια και τον κόσμο φαίνεται να τα χειρίζεται καλά μέχρι στιγμής. Κοίταξε οι μετριοπάθοι νομίζω είναι πάντα προς όφελος αυτού του να, ναι, να ήταν με τη ροπαθή σου. Ωραία, αυτά λέει πάνω κάτω η δημοσκόπηση. Mm -hmm. δεν είναι πλασματικό το ποσοστό, παιδιά, το 20%. Δεν υπάρχει τέτοια διαφορά. Φυσικά δεν υπάρχει διαφορά. Ε, όχι, εγώ νομίζω ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση απλά, θέλει, απλά δείχνει το γεγονός αυτό που είπαμε, δηλαδή ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας έχει χάσει προσωρινά την εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία ή αν άλλο περιμένει να δει τι θα γίνει με τις εξελίξεις για να ξέρει τι στάση θα εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αν κάποιος πιστεύει, α πούμε, τώρα τυχαία θα πω όνομα, ότι η Μπακογιάννη, ξέρω εγώ, ο, Σambon, mm. ο Σαμαράς, ο Χίο mm. δεν mm. είναι καθόλου κατάλληλη για την Δημοκρατία, mm. αυτομάτως αν βγει αυτό ο άνθρωπος, χάνει την εμπιστοσύνη του. Και θα πάει κάπου αλλού, mm. όχι απαραίτητα στο Πασόκ, mm. λόγω ιδεολογία, αλλά σε κάποιο άλλο κόμμα, μόνο και μόνο γιατί δεν θέλει, ή θα, ή θα απέχει, μόνο και μόνο γιατί δεν θέλει αυτόν τον πρόεδρο. Και okay. εγώ αυτό που κρατάω τη δημοσκόπηση είναι τα θέματα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ τα θέματα της κυβέρνηση που τα θεωρώ, ας πούμε, πιο, πιο κοντά στην πραγματικότητα ε, σαν ποσοστά. Εντάξει, αυτό έχει πάνω αυτά τη δημοσκόπηση, δεν είναι σημαντικό. Βέβαια, να πούμε λίγο ότι ε, το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα στην αρχή ναι, ναι, ναι. της Κριθίτης, οπότε είναι λογικό και ειδικά μετά από ε, μία ψηλοπαρακμή που υπήρχε τον τελευταίο καιρό που ήταν στην εξουσία Νέα Δημοκρατία, ο, ο χι πολίτης, ναι. να, ακόμα και αν δεν υποστηρίζει ΠΑΣΟΚ, να αισθάνεται ότι τα πράγματα πήγαν καλύτερα. Γιατί είναι ένα καινούριο κόμμα, γιατί είναι ένα καινούργιο, μια καινούρια κυβέρνηση, ένα καινούριο κόμμα, το οποίο εντάξει μόλις και θέλει να δείξει ένα καλό πρόσωπο. Ναι. Στην πορεία θα δούμε ακριβώς τι... Αυτό και στον Ομπάμα, έτσι, δηλαδή τα ποσοστά τους τα το ναι. πολύ ψηλά και τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και πέφτουν. Θα πέσουν με... στο ρε I'll shoot your socks and belts You'll be unique and different By looking like everyone else I can't Eat or sleep in this crazy Scene So I think I'll pack my bags And I'm gonna take my leave Gotta go where they treat you right Don't judge the day and night I gotta go Λοιπόν, και ας περάσουμε στο δικό μου θέμα για αυτή την εβδομάδα. Ε, γενικότερα η επιλογή του θέματος Χρήστο έγινε αυτή τη εβδομάδα πω μόνος από μόνο του, δεν χρειαστεί να ψάξω, ας το πούμε. Γιατί ε, διαπίστωσα, κυρίως βλέποντας το βίντεο που δημοσιεύσαμε στο News Filter για την κοπέλα με την άμμο που κάνει τα σχέδια κι αυτά, είδα αυτό και μετά ήρθε στα χέρια μου το άρθρο του, ένα άρθρο του Massable το οποίο έχει περιλαμβάνει τις 7, κατά τη γνώμη του συγγραφέα, τις 7 ομιλίες που θα εμπνεύσουν περισσότερο, ας το πούμε, το κοινό, που έχουν εμπνεύσει περισσότερο το κοινό τα τελευταία χρόνια. Και α, αυτά τα δύο άρθρα σε συνδυασμό με κάνει να σκεφτώ κάτι που συζητώσαμε και όταν, είχες, όταν μιλούσαμε για περιβάλλον σε ένα θέμα που είχες πει σε παλιότερη κουμπή. Τροφή για σκέψη, τροφίγια σκέψη ναι. που λέγαμε ουσιαστικά ότι τελικά τα θέματα του περιβάλλοντο δεν είναι κάτι το οποίο θα το βάλει σε καλούπια και θα πει πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει ο καθένας μόνος του να ευαισθητοποιηθεί και να εμπνευστεί γι' αυτό. Έτσι. Οπότε πιστεύω ότι το να υπάρχει κάποιος που θα σε εμπνεύσει mm. με μια κίνηση είναι πολύ βασικό για να αλλάξεις την οτροπία σου και να πεις ότι τελικά αξίζει αυτό το πράγμα. Mm. Και να μην πεις ότι Α, ο ανεμόμυλος που θα βάλει στην πόλη μου. Δεν μ' αρέσεις γιατί είναι άσχημος. Ε. Γιατί θα έχεις εμπνευστεί από το, το, το, το τι θα γίνει παραπέρα. Ωραία. Τις λοιπόν σήμερα λοιπόν, θα παρουσιάσω ένα από τα βίντεο αυτά. Φυσικά θα πω τι λέει το βίντεο γιατί δεν μπορώ έχω, δυνατότητα, να το δείξω το βίντεο μέσα στο βίντεο. Αμφιλετικό. νομίζω ότι μιλά, θα μιλάμε <στονίτρια> για τον πρώτο άνθρωπο που κολύμπησε στο βόρειο Πόλο. Ακριβώς μιλάμε για τον πρώτο άνθρωπο που κολύμπησε στο βόρειο Πόλο. Αλλά το... Και πώς συνδέεται αυτό με την... Ακριβώς το ενδιαφέρον δεν είναι ότι κολύμπησε, ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπήσε στο βόρειο Πόλεμο. Γιατί το έκανε. Ναι. Ποιο ήταν το η δεύτερη σκέψη το ας το πούμε. Ε, να πω ότι σε επόμενες εκπομπές μάλλον θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο από το ίδιο άρθρο. Φυσικά το link το έχουμε δώσει οπότε ο καθένας μπορεί να μπει και να τα δει. Ναι. Αλλά θα πούμε λίγο περισσότερο στις άλλες εκπομπές και σε αυτήν στο τι σκέφτονταν αυτοί οι άνθρωποι όταν το κάνουν. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, Ωραία λοιπόν, μιλάμε για τον ε, Louis Gordon Pa, αν ναι. το λέω σωστά. Ε, το Louis Gordon είναι σίγουρος, το λέγεται. <laughs> <laughs> ο οποίος μίλησε, έκανε μια ομιλία στο στο Business Innovation Factory, σε μία, σε τέλος πάντων, παρουσίαση του Business Innovation Factory και ουσιαστικά προλόγησε μόνος του το γεγονός ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος που στον Βόρειο Πόλο. Η απόπειρα αυτή, που ήταν και επιτυχής, έγινε το 2007. Mm. Έτσι να πούμε ότι ήταν αυτή η χρονολογία. Ο Λουις σήμερα είναι 40 χρονών, οπότε έχει γεννηθεί το 69 ε... και λέει μέσα στην εκπομπή ότι το να κολυμπάσουμε στο Βόρειο Πόλο είναι πραγματικά κάτι γιατί μιλάμε ότι το νερό έχει τι θερμοκρασία πιστεύεις. Το νερό... κάτι τέτοιο. Στο Βόρειο Πόλο. Θυμίζω ότι παγώνεις τους 0. Ναι, ναι, ναι. Ναι, νομίζω ότι είναι κάτω το 0 αλλά δεν παγώνει για κάποιο λόγο. Λόγω της αλμυρότητας νομίζω, αλλά το θέμα είναι ότι... Ήταν μείον 1,7 βαθμούς Κελσίου. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Για 20 χρόνια πριν από αυτό ο Λούι είναι επαγγελματίας κολυμπητής, έχει κολυμπήσει σε όλους Ου και μόνο αυτός το για να συμπληρώσει, το παιδί μου τα... τη διαδρομή του, να πούμε ότι το είχε όνειρο από παιδί να μπορέσει να κολυμπήσει στο, βόρειο... στο Βόρειο Παγωμένο ωκεανό ε, και λέει ότι έχει εμπνευστεί από ιστορίες που είχε ακούσει για πειρατές από τον πατέρα του, άκλους κλπ. που πήγαν και κάνουν ταξίδια. Ωραία. Και λέει ότι 7 χρόνια, για 7 χρόνια πήγαινε, πριν, πριν πραγματοποιήσει το κολύμβι αυτό, από το 2000 δηλαδή, πήγαινε στον Βόρειο Παγωμένο και έκανε κάποια ταξίδια για να δει τι γίνεται εκεί. Και παρατήρησε ότι χρόνο το χρόνο τα πράγματα αλλάζουν ο πάγος γίνεται όλο και πιο λεπτός, οι συνθήκες γίνονται όλο και πιο ζεστές, οι πολικές αρκούδες ε, έχουν πρόβλημα στο να περπατάνε πάνω σε πάγος, πάει και πέφτουν μέσα στο νερό. Και όλα αυτά πιστεύει ότι πρέπει να ενδιαφέρουν τον κόσμο, όπως λέει στο βίντεό του. Γιατί, όπως λέει, παρόλο που ο βόλος είναι μακριά για κάποιους, αν αλλάξει αισθητά το κλίμα εκεί, οι συνέπειες θα είναι κοντινές και θα τις καταλάβει ο κόσμος, ξέρω. Ουσιαστικά συνδέει το, την εμπειρία του με το φαινόμενο του global warming. Εντάξει. Ναι, ουσιαστικά αυτό λέει. Ε, τώρα χρειάστηκε ένα χρόνο πριν γίνει αυτό το συμβάν προπόνηση για να μπορέσει να το καταφέρει. Καλά, ναι, Ήταν πάρα ας. πολύ δύσκολο. Ε, λέει ότι η ζωή του άλλαξε όταν πήγε να κάνει την ε, δοκιμαστική κολύμβηση για 5 μόνο λεπτά. Όπου εκεί πέρα λέει αισθάνθηκε ότι πραγματικά θα πεθάνει μέσα στη μέση, ξέρω εγώ. Δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ε, δύο χρόνια μετά. Πήγε για να κολυμπήσει ένα χιλιόμετρο το οποίο περίπου του πήρε 20 λεπτά. Φαντάσου ότι τώρα 20 λεπτά σε μείον 1,7 βαθμούς κλεισί και να κολυμπάς. Καλά, ναι, και να βλέπεις πούμε, την άκρη και να λες, δεν θα φτάσεις ποτέ, ας πούμε. Το θέμα είναι, όπως είπαμε, γιατί το έκανε αυτό. Αυτό το έκανε γιατί πιστεύει ότι είναι ένας τρόπος, κάνοντας το πρώτο κολύμπι στο Βόρειο Πόλο που πήρε δημοσιότητα κλπ, να πει στους αρχηγούς των χωρών, να πούμε ότι για, το, για να γίνει αυτό το πράγμα εφικτός συνεργάστηκαν 10 χώρες. Mm. Ε, Κίνα, ε, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία και άλλες. Okay. Και είπε ότι τουλάχιστον στις 17 χώρες θέλει να δείξει ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει κάτι για, την, για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, για την παγκόσμια θέρμανση και γενικά για το περιβάλλον. Δηλαδή ο καθένας μας να προσπαθήσει έστω και λίγο να κάνει μερικά πράγματα, να, να αλλάξει λίγο την οτροπία του και το πώς σκέφτεται για θέματα περιβάλλοντος. Mm -hmm. Λίγο να το κάνουμε αυτό. Κοιτάξτε, λέει, εγώ έχω, κάνει, έχω κολλήψει στο, στο Βόρειο Πόλο. Εσείς λίγο να κάνετε. Το οποίο δεν είναι τόσο τραγικό όσο αυτό που έκανα εγώ. Θα αλλάξουν τα πράγματα, ας πούμε. Ουσιαστικά ε, είπε ότι ο καθένας ε, μπορεί να, πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί. Ε, και ότι αυτό που έκανε ήταν κάτι extreme, κάτι ακραίο. Που δεν θα το αποφασίσει ο καθένας να το κάνει, ξέρω εγώ. Και ούτε ζητά από τον θεό να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά ο στόχος της παρουσίας του Λούι έχει δύο, δύο γνώμονες. Δύο, δύο, δύο παραμέτρους και δύο δρόμους. Ο ένας είναι να δείξει ότι τελικά οι ακραίες προσπάθειες χωρίς προσωπικό κέρδος, εντάξει πέρα απ' τη φήμη που πήρε φυσικά, Καλά. μπορούν, να, οδηγήσουν, μπορούν να, να αφυπνήσουν τον κόσμο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για κάτι τέτοιο και απ' την άλλη μεριά, όπως ε, λέει στο intro και καταλήγει μια φράση, ordinary is not enough. Δηλαδή yeah. το να είσαι η συμβατική προσωπικότητα που κάνει συμβατικά πράγματα και ζει τη ζωή του κάθε μέρα έτσι πως νομίζει δεν αρκετό για να κάνει σημαντική ναι, αλλαγή. Όμως, όμως. Ε, εντάξει. Και ας το κλείσουμε εδώ πέρα. Πιστεύω ναι, ότι α... άμα δουν και το βίντεο οι ακροατές, θα πάρουν μια πιο συνολική, μια συνολική εικόνα για το... Ναι, ναι, μετά το outro θα ακολουθήσει ένα βίντεο που είναι πρόμο λίγο της προσπάθειας του Λούις, όποτε θα ακούσετε λίγο λοιπόν, και πώς μιλάει και τι λέει. Το τοχυτικό λε τώρα. Έτσι, θα ναι. ναι. Ε, τοχυτικό. Και μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι την επόμενη εκπομπή που θα μιλήσουμε για κάτι παρόμοιο, απλά σκεφτείτε αυτό που είπε, ότι τελικά... Ε, το το Συνήθε δεν είναι αυτό που πραγματικά θα βοηθήσει. Down the Glen one Easter Morn Where of crowd marching men. In squadrons, pass me by. No pipes did hum, no battle drum It sound its red tattoo. But the angelus bells, all the liffey swells, rang out in the foggy dew. Ήταν τα δύο θέματα μας για σήμερα, μία δημοσκόπηση περί των ελληνικών πολιτικών θεμάτων και ένα θέμα για να επνευστείτε και για να αφυπνιστείτε στο θέμα του global warming από τον πρώτο άνθρωπο που κολύμπησε στον Βόρειο πόλο. <laughs> Ωραία, το επεισόδιο θα το βρείτε στο newsfilter.gr, όπως συνήθως. Εντάξει, δεν το σκέψη. Και ε... Ε... μπορείτε να μας στείλετε mail στο ε... info at Επίσης μπορείτε να κλωσίσετε το feed μας για να παίρνετε το επεισόδιο «Τροφή για σκέψη» κάθε φορά αυτόματα στον RSS Reader τη επιλογής σας. Και μπορείτε να αφήσετε σχόλιο, επιτέλους αφήστε ένα σχόλιο, να πάρουμε και εμείς το feedback. Να πάρουμε και τα πάνω μας μαζί με το feedback. Αν ναι, ναι. Ωραία, αυτά για σήμερα λοιπόν. Ακούσατε την εκπομπή «Τροφή για σκέψη». Μέχρι την επόμενη φορά, καλή σας χώμηση. The world did gaze with deep amaze At those fearless men but few Who bore the fight So freedom's light Would shine through the fog How do I believe it is possible? I'm not swimming against any competitors. I'm not swimming against the clock. I'm not swimming for a gold medal. I'm swimming where I can achieve that one great thing. I don't just visualize my dream. I don't just see the swim from the beginning all the way through to the end. I can smell the sea air. I can taste the salt water. I can feel the ice burning my skin. I believe in my dream until it is real. successful endeavor in every walk of life requires vision, leadership, teamwork, courage and determination. And when you put all those things together, then virtually nothing is impossible to achieve. I truly, truly believe that all of us, no matter how ordinary we may appear to be, are capable of extraordinary acts.